Παρακαταθήκες. Επιλεγμένες ομιλίες από το αρχείο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Άγιε Πρωτοσύγγελες, Σεβαστή Πρεσβύτερη. Χριστιανοί μου, εγώ κατά λάθο βρίσκομαι εδώ σήμερα, διότι ο κύριο ο μιλητή ήταν ο κύριο Φράγκο, όπω είπε ο Πατρίκων Σταντίνο, και λόγω ασθενεία δεν μπορούσε να παραστεί. Εί είμαι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο άνθρωπο τη τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω συγγνώμη που θα αφανώ κατώτερο στον προσδοκιών σα. Άλλο περιμένετε και άλλο ακούσετε, άλλο βλέπετε και άλλο θα ακούσετε. Εν πάση θεωρώ όμω εξαιρετική τιμή την πρόσκληση της αναπλαστικής σχολής που με προσκάλεσε στο βήμα αυτό να απευθώσει την αγάπη σας. Η πνευματική μορφή του του γέροντα πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου πάντα σημάς συνήγαγε σε αυτό τον ευλογημένο χώρο όπου μπορεί κανείς να ψηλαφίσει ακόμη και σήμερα την πληθωρική πνευματική παρουσία του. Γι' αυτό νιώθω και ανεπαρκής και περιδεής καθώς βρίσκουμε σε αυτό τον αγιασμένο χώρο και σε αυτό το βήμα. Αποτελεί δε ιδιαίτερη ευλογία που οι διάδοχοι και οι συνεχισές του κατηχητικού και πνευματικού του έργου έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και την προσφορά του γέροντος και αναλύσκονται να κρατήσουν όπως είναι συνηθισμένο να λέμε στη γλώσσα μας τη γερβασιακή γραμμή, ένα ήθος που εκφράζει τη γνησιότητα του ορθοδόξου βιώματο όπως το έισε και το βίωσε ο ιδρυτής του έργου αυτού, του οποίου σήμερα, όπως και κάθε χρόνο βέβαια, τελούμε το Ιερό Μνημόσυνον και που μας άφησε ως πνευματική κληρονομιά. Δέχτηκα την πρόσκληση αυτή περισσότερο από ευνομοσύνη προς τη μνήμη του. Να μιλήσουμε για ένα θέμα που όπως θα διαπιστώσουμε ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα του Πατρός Γερβασίου, διότι διόλυς της φωτεινής ζωής και πολιτείας του αναδείχθηκε αυθεντικό χριστιανικό πρότυπο που βίωσε το ορθόδοξο ήθος το οποίο θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Το θέμα της αποψηνήμας ομιλίας παρουσιάζει μια δυσκολία, αγαπητή διότι αναφέρεται σε βιώματα που δύσκολα μπορούν να υποταχθούν σε λεκτικά σχήματα Λόγω χάρη ποιος μπορεί να περιγράψει την αυθεντικότητα του βιώματος, είτε της πίστεως ή της αγάπης. Και ένα βίωμα όταν είναι αυθεντικό φανερώνει τη θεϊκότητα του ανθρώπου, ενώ όταν δεν είναι γίνεται εμπόδιο για την έλευση της χάρη του Θεού και δεν μπορεί να ενεργεί στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και το αυθεντικό βίωμα, χριστιανικό βίωμα, Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η πνευματική ζωή του πιστού. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούμε να περιγράψουμε την αυθεντικότητα αυτού που αραχρίζεται ως χριστιανικό βίωμα. Όπως καταλαβαίνετε το θέμα μας δεν είναι προταρχικά διανοητικό ή στοχαστικό για να γεννήσει στο μυαλό μα κάποιες καλές και ωφέλιμες σκέψεις αλλά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε περισσότερο απλά και καρδιακά και λιγότερο διανοητικά. Κρίνεται σκόπιμα αρχικά να δούμε όχι τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά τι σχέση έχουμε εμείς με την αλήθεια, δηλαδή τι θέση έχει ο Χριστός στη ζωή μας ή πώς λειτουργεί η κλίση μας ως πολιτών του νέου κόσμου του Θεού, τον οποίο εγγεννίες ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος του Θεού είναι απλός και απόλυτος. Ο Χριστός λέγει «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύει ή όσοι θέλει ο πίσω μου ελθείν, στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Ακόμη, ο Χριστός αρνείται σε κάποιο μαθητή να παραβρεθεί στην κηθεία του πατέρα του, λέγοντάς του «Άφεσαι τους νεκρούς, θα άψε τους ή προλέγει δοκιμασίες, περιπέτειες, ίσως και μαρτύριο σε όσους θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Απαιτεί το έν εν, ενός δε εστιχρία και προτείνει την τελειότητα στον ευσεβή νεαρό Ιουδαίο «Η θέλεις τέλειος είναι» είπαγε πόλης όσου τα υπάρχοντα. Βλέπετε, ο Θεός μιλάει με απόλυτο τρόπο και τούτο γιατί ο ίδιος είναι απόλυτο. Και κάθε τι που έχει, έχει την απόλυτη πληρότητα ή όλα ή τίποτε μας λέει κάποιες φορές. Ο Θεός αγαπητή δεν είναι κάτι στη ζωή μας. Ο Θεός είναι το πάνω και η αλήθειά Του γεμίζει τον άνθρωπο αλλά του αφήνει και ένα περιθώριο, δηλαδή του δίνει την αίσθηση ότι ξεπερνάει την πληρότητά Του, ότι είναι κάτι παραπάνω που δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσλάβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο Θεός ζητεί από κάποιον να τον ακολουθήσει, δεν ζητά από αυτόν αυτό το υπέρ, το σούπερ όπως λέμε. Αυτό το αναπληρώνει ο ίδιος με τη χάρη του. Ζητά όμως από τον άνθρωπο την αλήθεια, την καλή προαίρεση, τη συνέπεια, τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού, και να είναι αληθινός χριστιανός. Μέσα βέβαια στα ιερά βιβλικά κείμενα, συναντάμε τους Αποστόλους να επικαλούνται την αυθεντικότητα της προσωπικής τους μαρτυρίας, για να γίνουν πιστευτοί από τους ακροατές τους. Γι' αυτό λοιπόν γράφουν, «Ο Ακικόαμεν, ο Εωράκαμεν, της Οθαλμής Σιμών, ο Έθεας Άμεθα και οι Σιμών εψηλάφισαν, ημίν». Ή... Είδαμε ότι αληθίσε στην η μαρτυρία αυτού. Συνεπώς η αυθεντικότητα του βιώματος αποτελεί το πιστικότερο επιχείρημα για την αλήθεια των λεγόμενων μας. Αλλά ας δούμε ποια είναι η έννοια του αυθεντικού βιώματος στη ζωή ενός χριστιανού ορθοδόξου βεβαίω. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός αποστολικού προσώπου, του Αποστόλου Πέτρου το οποίο μάλιστα χθε εορτάσαμε και τη μνήμη. Ο Απόστολος Πέτρος είναι αυθεντικός ακόμη και όταν κάνει τα γνωστά μας, τα γνωστά σε μας λάθη, λόγω χάρη. Ζητάει από τον Χριστό αποδείξεις για το πρόσωπό του και ο Χριστός του προτείνει να περπατήσει πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος προχωρεί, αλλά ο λιγοπιστή και βυθίζεται στη θάλασσα. Επίσης, προτρέπει τον Χριστό να αποφύγει το πάθος, Και εκείνος τον επιτιμά λέγοντάς του ότι δεν σκέπτεται όπως ο Θεός αλλά όπως οι άνθρωποι. Δεν δέχεται στην αρχή να του πλύνει τα πόδια όπως θυμάστε το μυστικό δείπνο. Αλλά μετά όμως την επομονή του Κυρίου ο ίδιος υποχωρεί. Ακόμη με βίαιο τρόπο κόβει το οτίον του μάρκου. Ο Κύριος τον επιπλήττει και αποκαθιστά θαυματουργικά το κομμένο αυτή. Ακόμη αρνείται τον Κύριο πριν από το πάθος... Και μετά αμέσω μετανοεί κλαίγοντας πικρός. Βλέπετε συμπεριφορά. Πέφτει και σηκώνεται. Αμαρτάνει και μετανοεί. σφάλει και διορθώνεται. Δηλαδή δεν είναι αλάθητος. Είναι όμως αληθινός και αυθεντικός ακόμη και έτσι. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυθεντικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν κάνει λάθος μόνο ο Πάπας ισχυρίζεται ότι είναι αράθητος, αλλά αυτός που το καταλαβαίνει το λάθος του, το ομολογεί και μετανοεί. Ο αυθεντικός άνθρωπος είναι και γνήσιο στην πίστη του. Και όταν λέμε πίστη, δεν νοούμε κάποιο ιδεολόγημα που πρέπει να υπερασπιστούμε ή κάποια άποψη που πρέπει οπωσδήποτε να παραδεχτούμε. Η πίστη δεν είναι συνέστημα ούτε κάποιος ηθικός κανόνας προς τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε ούτε ακόμη και κάποιο ψυχολογικό βίωμα η πίστη είναι χάρη, είναι ζωή, είναι αλήθεια που προσφέρεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο είναι κάτι που το δίνει τελικά ο ίδιος ο Θεός και ο άνθρωπος αγαπητή μου δεν είναι μεγάλος γιατί κάνει σπουδαία και μεγάλα πράγματα αλλά γιατί μπορεί να το, αποκαλυφθεί, να το αποκαλυφθούν σπουδαία και μεγάλα πράγματα από το Θεό. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν την γνησιότητα του ανθρώπου, γιατί χωρίς αυτή η χάρη του Θεού δεν μπορεί να φτάσει βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ποιος είναι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός, ο Μέγας Βασίλειος λέγει, ως ναός Θεού Αγίους, καθαρούς και μόνον πεπληρωμένου, την προς το Θεό λατρεία Θεού μεταμορφουμένους, προς την εικόνα του Θεού και το μέτρο της ανθρώπης και χαρισμένους. Και συνεχίζει. Ως άλλας εν γη, ώστε τους κοινωνούντας αυτοίς, ανανεούστε το πνεύματι Και ρωτά, τι ίδιον χριστιανού, το καθώς ο Χριστός απέθανε τη αμαρτία εφάπαξ, ούτω αυτό νεκρον είναι και ακίνητο προσπάσαν αμαρτία το αγαπάν αλλήλους καθώς και ο Χριστός ηγάπησε νημάς το προοράστε τον Κύριο ενώπιον αυτού διαπαντός και ακόμη το εφεκάστη ημέρα και ώρας γρηγορήν και την τελειότητη τι προς το Θεόν ευαρεστήσεως έτιμον είναι εις όλα, ότι η ώρα ουδοκή έρχεται και κατ' νερό «Η χριστιανόση πόλη πόλιν ουκέκης επί της γης. της πόλεως ημών τεχνίτης και δημιουργός εστήν θεό. Θεός, Κανά πασα την οικουμένη ξένη και παρεπίδημη πάσης εσμέν, εν το ουρανό ενεγράφημεν, εκεί πολιτευόμεθα». Τα ίδι, την ίδια ακριβώς άποψη βρίσκουμε και στους λεγόμενους νητικούς πατέρες της εκκλησίας μας. Χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο σχολαστικός, ο επωνομαζόμενος της Κλίμακος γράφει «Χριστιανός εστί μήνυμα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπο λόγη και έργη και ενίας». Κοντολογής. Το χριστιανικό βίωμα είναι αυθεντικό. Πρώτον, όταν αγαπάμε περισσότερο το σταυρό από την άνεση, τον αγώνα από την νίκη, Όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού ως πιο πραγματική από την τρέχουσα ιστορία. Όταν η πίστη μας είναι ισχυρή, από, πιο ισχυρή από τον ορθολογισμό. Όταν διακρίνουμε την αλήθεια του Θεού, περισσότερο μέσα στα μυστήρια του Θεού, από όσα σε αυτά κατανοούμε. Όταν στι δυσκολίε μας είμαστε περισσότερο προσευχόμενοι και λιγότερο σκεπτόμενοι όταν μπορούμε να διακρίνουμε το μάταιο από το γνήσιο, το ψεύτικο από το αληθινό, το τι είναι δικό μας θέλημα και τι είναι του Θεού, όταν τέλος ποθούμε το θάνατο, περισσότερο και από την ίδια τη ζωή. Βεβαίω ο αυθεντικός χριστιανός αποδέχεται και το δόγμα και την παράδοση της Εκκλησίας, αλλά έχει κάτι πρωτότυπο, έχει κάτι δικό του. Τελικά, η εικόνα του αυθεντικού ανθρώπου δεν είναι κάτι που υπάρχει αλλά κάτι που καλείται ο καθένας από εμάς να πραγματώσει στη ζωή του. Τελικά, ποια είναι τα γνωρίσματα του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Σε αυτό θα μας βοηθήσει το τέλος του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου το οποίο περιγράφει την κλίση των μαθητών από το Χριστό. Η βιβλική αυτή έχουν ενδιαφέρον γιατί αποτελούν μια εικόνα για το πώς καλεί ο Χριστός τον κάθε χριστιανό ξεχωριστά και τι μας προσφέρει η αγάπη και η χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Στην περικοπή αυτή παρουσιάζονται τρία προσκλητήρια προς τους τρεις μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα, του Φίλιππου και του Ναθαναήλ. Στην αρχή και οι τρεις αποδέχονται την κλίση του Χριστού με μια έτσι θα λέγαμε έκρηξη ενθουσιασμού. Ο Ανδρέας αναφωνεί, ευρήκαμε το τον Μεσσίαν. Ο Φίλιππος τρέγει στον Αθαναήλ και του λέγει «Ον έγραψε Μωυσής σε τον νόμο και οι προφήτες ευρήκαμεν οι Ιησούν». Και ο Αθαναήλ λέγει στον Κύριο «Σι ο Υιός του Θεού, σι ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Συνεπώς αγαπητοί, Το πρώτο γνώρισμα του αυθεντικού βιώματος είναι η αίσθηση της κλήσεως εκ μέρους του Θεού και η ευθόρμητη ανταπόκριση σε αυτή. Αυτό όμως είναι κάτι που εξαρτάται και από το άδωλο της ψυχής μας. Ευθέως, αμέσως, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς κανένα υπολογισμό, η ψυχή αναγνωρίζει το πρόσωπο του Χριστού και ανταποκρίνεται στην κλήση του. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, είδε αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ έστιν. Δεν υπάρχει πονηρία, αλλά αυτό που κυριαρχεί στην πληχή του Αθαναήλ είναι η απλοϊκότητα. Η χριστιανική ζωή είναι φιλότιμη ανταπόκριση στο θεϊκό κάλεσμα. Είναι κατάσταση χάριτος. Δεν φανερώνει ένα καλόν άνθρωπο, αλλά αποτελεί απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν οι αυθόρμητες πνευματικές καταστάσεις είναι αποτέλεσμα ψυχής οδυνούσης και προσδοκούσης στην παρουσία του Θεού. Και αυτό μας οδηγεί σε δύο άλλα γνωρίσματα. Το πρώτο είναι ο έμπονος πόθος, η επιθυμία για το Θεό και η αίσθηση της αγάπης Του. Και το δεύτερο είναι η προσδοκία της ελέψεως του Κυρίου και της επισκέψεως Του. Αυτή η εσωτερική λαχτάρα και αναμονή, αυτή η τρόσις, η διαρκής ετοιμότητα ότι έρχεται ο Κύριος να επισκεφτεί την ψυχή μου για να την αλλάξει και να την μεταμορφώσει, αυτές οι εμπειρίες αποτελούν μια απόδειξη του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Δεν είναι η αλλαγή αυτή καθε αυτή που προκαλεί το γνήσιο χριστιανικό βίωμα αυτή εξάλλου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην υπερηφάνεια και στον εγωρισμό. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος που ενεργεί αυτή την αλλαγή και Αυτός αποτελεί την εγγύηση αυτού του βιώματος. Και αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο ενθουσιασμός των Αποστόλων δεν είναι μια απλή έκφραση έκπληξης, αλλά είναι τα στοιχεία μιας μεγαλειόδους ομολογίας πίστεως την οποία κρατά η Εκκλησία μας ως πολύτιμο θησαυρό. Από την αρχή, ο Απόστολος Φίλιππος ομολογεί τον Χριστό ως Θεό, ως τον Χριστό Θεού του Ζώντος ο Ναθαναήλ, ως Μεσσία ο Ανδρέας. Και όχι μόνον αυτό, προχώρησαν ακόμη ένα βήμα. Έκανα κοινωνούς τη δική του πίστεως και τους ανθρώπου τους περιβάλλοντός τους. Διέδωσαν αμέσως το μήνυμα. Εκφράζεται ω πιο λεπτή και ωραία έκπληξη της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, όταν τους κάνουμε κοινωνούς αυτού το οποίο εμείς οι ίδιοι γνωρίσαμε και βιώσαμε. Και αυτό αποτελεί, αγαπητή μου, ένα ακόμη γνώρισμα του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Υπάρχει και ένα ακόμη. Είναι η διάθεση του μαρτυρίου. Όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν και επισφράγισαν την κλίση τους με το μαρτύριο του αίματος. Είχαν τόση προθυμία που ενώ ήταν πολύ εύκολη η αρχή, ευθέως, δέχτηκαν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Ήταν εξίσου εύκολο και το τέλος. Πρόθυμα έδωσαν και το αίμα τους για Αυτόν. Το έδωσαν τη ζωή τους και όσο εύκολα τον ακολούθησαν στην επίγεια πορεία του, άλλο τόσο πρόθυμα τον ακολούθησαν μαζί του στη Βασιλεία του Θεού. Η αυθεντικότητα του χριστιανικού βιώματος Δεν ταυτίζεις, αγαπητή μου, με πομπόδεις εκφράσεις, με βερμπαλισμούς, με πληθωρικό εντυπωσιασμό και με κοσμικό θαυμασμό. Το χριστιανικό βίωμα είναι μυστικό, βαθύ και εσωτερικό. Μέσα λοιπόν από τα Ευαγγέλια και πάλι αναφέρουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. το βίωμα της χαρανέας γυναίκας, η οποία δέχτηκε να τη συγκρίνει ο Κύριος Μεκκινάριον με, με στυλάκι, το Ζαχαίο που ομολόγησε δημόσια τις αδικίες που είχε κάνει και την αιμορροούσα που απέσπασε δύναμη από το Θεό. Αυτά αποτελούν υποδείγματα αυθεντικότητας χριστιανικού βιώματος. Κανείς δεν καταδέχτηκε να προσέξει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, Ούτε ακόμη και οι μαθητές. Απεναντίας μάλιστα δυσανασχετούν από την ενοχλή παρουσία της Χανανέα. Ο Χριστός όμως ακούει την κραυγή της Χαναναίας. Βλέπει και καλή προσωπικά τον Ζαγχαίο. Αισθάνεται το άγγιγμα της αιμορροούς της γυναίκα. Γι' αυτό ξεχώρισε την Χανανέα και παραέκαψε τους αποστόλου. Το Ζαγχαίο το διέκρινε μέσα από το πλήθος, πάνω στο δέντρο που ήταν σκαρφαλωμένος και την αιμορροούσα, αισθανόμενος την ιδιαιτερότητα του αγγίγματός της. Το αυθεντικό βίωμα, αγαπητή, πείθει και επιβάλλεται ακόμη και στις πιο αντίξωες ηθίκες. Επισύρει επάνω του το βλέμμα και τη συμπάθεια του Θεού. Ξεχωρίζει τον άνθρωπο ακόμα και όταν καλύπτεται από το πλήθος την αδιαφορία του κόσμου ή τη δική μας ασιμότητα. Ο γνήσιος χριστιανός είναι ασφαλής, δεν φοβάται τίποτε, εμπιστεύεται εύκολα, συμπαθεί, εμπνέει σιγουριά και αίσθηση εσωτερικής ομορφιάς και καθαρότητας. Το θέμα όμως έχει και μια αρνητική όψη. Δηλαδή υπάρχουν, αν αυτά που είπα είναι χαρακτηριστικά θετικά του χριστιανικού βιώματος, υπάρχουν και χαρακτηριστικά νοθευμένου, ή κάλπικο χριστιανικού βιώματο. Γι' αυτό χρειάζεται να τα προσέξουμε ιδιαίτερα για να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Το νοθευμένο ή το ψεύτικο χριστιανικό βίωμα δημιουργεί χριστιανούς που μπαίνουν στον πειρασμό να σώσουν την Εκκλησία αντί να καταφύγουν σε αυτή και να σωθούν από αυτήν. Δηλαδή, παρουσιαζόμαστε ω σωτήρε του Θεού και τη Εκκλησία εμεί. Αντί λοιπόν στα πρόσωπα των αδελφών χριστιανών να διακρίνουμε τους αδελφούς του Χριστού τους βλέπουμε ως αντιπάλους που πρέπει να συντρίψουμε ειδικού μας που πρέπει ισόη και καλά να υποστηρίζουν τις απόψεις μας. Αντί να τρέφουμε την πίστη μας με την ταπείνωση την τροφοδοτούμε με λογικές απαιτήσεις. Αντί να λειτουργούμε ως αφανή κύτταρα του Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας βλέπουμε πολλές φορές την Εκκλησία ως ένα σωματίο με καταστατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις το οποίο έχει περισσότερο ανάγκη από τη δική μας βοήθεια παρά από τη βοήθεια των Αγίων και τη χάρη του Θεού γι' αυτό αντί να ζούμε μέσα στην Εκκλησία σαν ένα χώρο που προετοιμάζει την Ανάστασή μας με ταπείνωση διάθεσης ισίας προσφοράς και πίστηση χάρη του Θεού Συμπεριφορόμαστε ως προσωρινή, αλλά με γίνει προοπτική. Με διεκδικήσει, με δικαιώματα, με υποκρισίε, κρύφο εγωισμού, συγκρούσει, περίεργου συμβιβασμού, με αδικαιολόγητη εκοσμήκευση. Και μάλιστα ένα σύγχρονο, έγκριτος θεολόγος γράφει τα εξή σχετικά. Όταν λέει, έχουμε μια τέτοια νοοτροπία, αναπόφευκτα αυτή θα μα οδηγήσει στην επινόηση. Ενός Θεού που αφισβητείται. Ένα Θεό ιδεολογικό καταφύγιο που χαρακτηρίζεται από απονοσιρότητα και ανεπάρκεια. Κατασκευάζουμε ένα Θεό που δεν είναι πατέρας για να αγαπά αλλά για να είναι υπερέτης και να λύνει τα ανόητα προβλήματά μας. Με Μα φτιάχνουμε και επινοούμε ένα Θεό που δεν υπάρχει για να μας στηρίζει αλλά για να τον υποστηρίζουμε. Δηλαδή... Ένα Θεό ανύπαρτο που ούτε αξίζει να τον πιστεύει κανείς Δηλαδή ένα Θεό ανύπαρτο πέρα για πέρα Κι όμως εμείς πιστεύουμε στο Θεό Κατά συνέπεια μια τέτοια αντίληψη για το Θεό Οδηγεί αγαπητοί αναγκαστικά και σε μια εκκλησία δικό μας δημιούργημα Και όχι εκκλησία Θεού ζώντως Φτιάχνουμε μια εκκλησία με τη δική μας νοοτροπία Και με τα δικά μας τα χαρακτηριστικά και όχι την Εκκλησία του Θεού. Δυστυχώ, κατά ένα μηχανισμός που εξυπηρετεί προσωρινά και εμποδίζει την εξομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και το ερώτημα που αβίαστα έρχεται στο στόμα μας είναι «Και ποιος φταίει γι' αυτό» Φαίνεται ότι η ευθύνη δεν βαρύνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κύριος υπεύθυνο φαίνεται να είναι η παντοδυναμία της σύγχρονη απρόσωπης κοινωνική νοοτροπίας και η αχαλίνωτη πορεία της εποχής μας. Η εποχή μας αγαπητή έχει πολλά και σπουδαία χαρακτηριστικά. Λόγω χάρη έφτασε στο σημείο ναυτιάκνια ανθρώπους με ιδιώματα με τεχνικά όργανα. Μεταλλάσσει τη φύση, καταργεί τους νόμους της φύσεως, επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου, προσδιορίζει συμπεριφορέ, φτάνει σε ασύλληπτες αποστάσεις, Και με ταχύτητα που ξεπερνά τη φαντασία του ανθρώπου. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι στρέφεται εναντίον του αυθεντικού στοιχείου της ζωής. Ξέρετε ότι η εποχή μας έχει επινοήσει πολλά δίθεν σήμερα για να δικαιολογεί τα καμώματά της. Λέω χάρη, οι διαφημίσεις παραπέμπουν σε κόσμους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι προδένουσε σε χειρουργικές επεμβάσεις για να δείξουν ένα πρόσωπο που δεν είναι αληθινό. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του φένεστε έχει συντρίψει την ουσία της ανθρωπίνη υπάξιος. Μας έχει επηρεάσει και διαμορφώσαμε λάθος δρόμο για την πορεία της ζωής μας. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί μιλάμε με ενθουσιασμό για την επιστήμη για την αξία της δημοκρατίας η οποία μας επιτρέπει μάλιστα να ασκούμε έτσι ελεύθερα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι η επιστήμη και η τεχνική πρόοδος μας έκανε αλαζονικούς και υπερήφανου, κοντεύει να οδηγήσει τον κόσμο στο μηδέν και στη θέση του Θεού τοποθετήσαμε το είδωλο του ανθρώπου. Πέθανε λοιπόν ο Θεός, ζήτω ο Θεός άνθρωπος. Ακόμη η δημοκρατικότητά μας αντικατέστησε το θέλημα του Θεού και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμέρισαν για να μην μπούμε κατήργησαν το δικαίωμα του Θεού να παραβαίνει στη ζωή μας ως Θεό. Πόσες φορές αγαπητοί μου η Εκκλησία στο παρελθόν δεν μπήκε στο στόχο αστρό, γιατί θέλησε να προβάλλει το θέλημα του Θεού. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μα στη χάρη του Θεού. Γίναμε χριστιανοί που όταν προσφέρουμε τη λέξη αγάπη, να εννοούμε μια εγωιστική συμπάθεια ή μια παθολογική προσκόλληση γιατί αρνούμαστε την ανοχή του άλλου ή το τίμημα τη θυσία για το ξεγέρασμα κάποια εγωιστική απόλαυση. Σήμερα. Είμαστε πλήρεις από γνώσεις Βγαίνουν βιβλία πάρα πολλά θεολογικά Αλλά είμαστε πτωχοί σε πνευματικά δυστυχώς βιώματα Καλλιεργούμε όπως λέμε σήμερα μία θεολογία του Σαλονιού Όπως έχει χαρακτηριστεί. Ακόμη και η ορθόδοξη λατρεία μας Κινδυνεύει να χάσει την ουσία της Γιατί διότι πολλές φορές παρουσιάζεται σε μια εντυπωσιακή τελετή με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, σε μια μεγάλη γιορτή και λιγότερο ως μυστήριο. Έτσι λοιπόν η σύγχρονη πνευματικότητα παρουσιάζει συχνά ένα παραπλανητικό προσωπείο που μας δίνει την εντύπωση μιας μαχητικής παραδοσιακότητας που κρύβεται πίσω από μια συναισθηματική προσκόλληση σε τύπους, σε κανόνες, σε εξωτερικά σχήματα συνήθειες και χαρακτηρίζεται ως παρεξηγημένο συντηρητισμό. Όλα αυτά όμως μας οδηγούν σε ψευτοαρετές που ικανοποιούν εμάς, το διάβολο, αλλά όμως πληγώνουν το Θεό και μας καλλιεργούν τα πάθη. Και όλα αυτά τα ονομάζουμε αυθεντική πίστη και βίωμα, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας μας. Απλώς, Κατασκευάζουμε πιστού μιας απατηλής αυθεντικότητας που μας κάνει πολλές φορές να παραπονιόμαστε για αδικίες, δυσκολίες ή στο ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μας. Πολλές φορές το λέμε αυτό. Και αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο Θεός δεν κάνει θαύματα σήμερα, δεν υπάρχουν άγιοι στην εποχή μας ή ότι είναι ακατόρθωτη σωτηρία και έτσι γίνονται μέσα μας Αμφιβολίες και ηθικό μειωμένο για αγώνα. Τελικά αυτό αλλοιώνει το πρόσωπο του Χριστού μέσα μας. Αυτά όλα αγαπητοί είναι η συνέπεια ενό νοθευμένου χριστιανικού φρονήματος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το βίωμά μας να χάσει τη γνησιότητά του, δηλαδή να φτωχύνει σε αυθεντικότητα. Αγαπητοί, Χρειαζόμαστε το αυθεντικό βίωμα της χάριτος του Θεού. Σήμερα εμφανίζεται δύσκολο. Αυτό όμως καλλιεργεί το μεγαλείο του καινούργιου ανθρώπου, που είναι θωειδής και θεανθρώπινος. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο αυθεντικός χριστιανός είναι πολύ ανθρώπινος. Τιμά την ανθρώπινη φύση του. Δεν την περιφρονεί, δεν τρέπεται για αυτή. Γι' αυτό και κατανοεί τι των άλλων, ...και τις δικές του δυνατότητες. Ο άνθρωπος τελικά είναι ένα μυστήριο. Η ζωή του είναι, έχει αλήθεια και αγάπη. Είναι φιλάνθρωπος και κοινωνικός. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του... ...αλλά κοινωνεί και μετέχει στην προσφερόμενη σωτηρία. Το αυθεντικό βίωμα είναι άσκηση, υδρότας, πόνος, μαρτύριο... ...ταπεινή διακονία και ομολογία... Ο αυθεντικός χριστιανός ζει τη χαρά μέσα από την άσκηση, τη στέρηση και τη θυσία. Ζει την ελπίδα μέσα από τον πόνο, την ασθένεια τη συνε... μέσα από τη συνεχή προσπάθεια του μυστηρίου. Ζει την ταπείνωση μέσα από την ευλογία του Θεού και όλα αυτά στηρίζουν την πίστη μας. Στο πρόσωπο του αδελφού αναγνωρίζει συναντάται τον ίδιο τον Χριστό και μαζί του μοιράζεται την πτώση, την πίστη τη ζωή, τη χάρη, τη σωτηρία και ενώνεται μαζί του. Οι αμαρτίες, οι δοκιμασίες, οι αρετές στη ζωή του ενός περιχωρούνται και στη ζωή των άλλων. Όλα κοινωνούνται. Ένας αθεϊκός χριστιανός μπορεί να διακρίνει τη ματαιότητα του κόσμου, τη φθαρτότητα, την απάτη τις παρούσης ζωής και τη μαγεία της λογικής. Πίστη λοιπόν, ελπίδα και αγάπη, Αποτελούν τα θεμένια του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος κάθε επιστού. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής σύγχρονο λέγει τα εξής με τα οποία θα τελειώσω κιόλας. Τα μεγαλύτερα αγιογραφικά πρότυπα αυθεντικού βιώματος είναι η πρωτόπλαστη, τα παιδιά και οι μαθητές του κυρίου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αυθεντικό γίνεται εκείνο που αποκτά τα γνωρίσματα των πρωτοπλάστων πρώτη παρακοής, τα ιδιώματα των μικρών παιδιών και τα χαρακτηριστικά των μαθητών του Χριστού. Αυθεντικός είναι εκείνο που μένει δίχως άμυνες, όπω οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο πριν να αμαρτήσουν. Είναι ο αθώος, αυτός που μπορεί να εμπιστεύεται όπω τα μικρά παιδιά είναι ο απλοϊκός, αυτός τον οποίο μπορεί να αποκαλύπτεται ο Θεός. Αγαπητοί, Ίσως αυτά που υπόθηκαν να μας έδωσαν μια γεύση απογοήτευσης γιατί βρισκόμαστε μακριά από όλα αυτά. Είμαστε όμως και κοντά. Η Εκκλησία μας καλεί να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ω πρότυπα μας προσκαλεί να ξαναγίνουμε σαν του πρωτοπλάστους, αφόη σαν τα μικρά παιδιά και αυθόρμητοι όπως οι μαθητές του Κυρίου. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε την πνευματική αυθεντική χριστιανική ζωή. Εξάλλου σκοπό των λεγωμένων είναι να μας προσφέρουν έναν όρο για ταπείνωση, ένα αυθεντικό βίωμα ορθοδόξου ήθους, του οποίου τα γνωρίσματα ψηλαφούμε στο βίο και την πολιτεία του αεμνής του γέροντος Γερβασίου, του οποίου όλοι εμεί σήμερα τιμούμε τη μνήμη του. Ευχαριστώ. Καταθήκες. Επιλεγμένες ομιλίες από το αρχείο του ραδιοφωνικού μας σταθμού